Αγαπητοί ακρόατε, χαίρετε. Τα μήλα της Παναγίας επιγράφεται το κεφάλαιο που θα διαβάσουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης» με την πρώτη συνοδεία του στον Άγιο Βασίλειο που συνέγραψε ο γέρο Εφραίμ, ο Φιλοθέιτης. Όταν με το καλό έφτασαν πάνω στον Άθωνα, ο γέρον Ιωσήφ και ο πατήρα Ένιος μπήκαν στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως. Όλο το εκκλησάκι μοσχοβολούσε από δύο ροδοκόκκινα μήλα που βρήκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Είχαν ακόμα φρέσκα τα πράσινα φιλαράκια τους σαν να τα έκοψε κάποιος εκείνη την ώρα. Μόλις τα είδε ο λέει «Πάτερ Αρσένιε, αφού είναι τέλη Φεβρουαρίου, πού βρέθηκαν τέτοια εποχή τόσο φρέσκα μήλα, διότι δεν ήταν δυνατόν εν καιρό χειμώνος να βρεθούν πάνω στην κορυφή φρέσκα μήλα με τα φύλλα τους χλωρά. Αμέσω τότε έπεσαν με δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και την ευχαριστούσαν για αυτό το ουράνιο δώρο άρχισαν λοιπόν να τα τρώνε και έμειναν εκστατικοί από την παραδεισένια γλυκύτητά τους τότε άνοιξε ο νους τους και κοιτούσαν ο ένας τον άλλον ο επουράνιος δεσπότης φρόντισε για τους πιστούς δούλους του έτσι συμβαίνει με τους μεγάλους ασκητάς και έλεγε μετά ο γέροντας θυμάμαι τη γεύση τους και δεν την ξεχνώ γιατί δεν θυμάμαι να έφαγα ποτέ τόσο ωραία μήλα. Μετά από παραμονή πέντε πέντε-6 ημερών και επειδή το κρύο ήταν τόσο δυνατό, αναγκάστηκαν να φύγουν. Λέει ο γερο Αρσένιος, «Πάμε κάτω να βοηθήσουμε τους αδελφούς, να κάνουμε υπομονή και έχει ο Θεός, άμα είναι για να φύγουν, θα φύγουν». Πήραν λοιπόν κομματάκι από τα μήλα και τα έφεραν στους πατέρες κάτω στον Άγιο Βασίλειο. Μόλις αυτοί είδαν τον γέροντα να κατεβαίνει, έτρεξαν και έπεσαν στα πόδια του. Και ο γέρος Αθανάσιος, ο καμπανάος, φώναζε «Ω γέροντα, γέροντα, μας αφήσατε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Όπως οι Ισραηλίτες που περίμεναν 40 ημέρες τον Μωυσή να τους φέρει τις πλάκες του νόμου, έτσι και εμείς περιμέναμε σένα να κατέβεις από πάνω», του λέει ο γέροντας. Άντε για μου, να πας στη λάβρα Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν φεύγω. Βρένα να πάρει ευχή. Αυτοί δεν ξεκολούν. Τους έδιωχνε, μα αυτοί δεν έφευγαν. Είχαν πολύ ευλάβεια και αγάπη στον γέροντα, μα δεν μπορούσαν και να τον ακολουθήσουν στο ασυμβίβαστο ασκητικό του πρόγραμμα. Μήπως άλλωστε ήταν και εύκολο. Εκείνο το ασκητικό δίδυμο Πατήρα Ένιος και γέροντας Ιωσήφ ήταν σπάνιο φαινόμενο. Ήσαν αετοί υψιπέτες. Συνέχισαν λοιπόν τη ζωή του στον Άγιο Βασίλειο, περιμένοντας την απάντηση από τον Θεό. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθαν οι λαβριώτε και λένε στον γέροντα Αθανάσιο «Γιατρέ, δεν είσαι για εδώ εσύ. Προϊστάμενος άνθρωπος, με τόσα πτυχία και παράσημα και ήρθε να γίνεις σε αυτόν τον αγράμματο ασκητή υποτακτικός Έλα κάτω στη Λαύρα Εσύ ένας τόσο χρήσιμος άνθρωπος Εδώ τι κάνεις Γέρος άνθρωπος Μπορείς να κάνεις την άσκηση που κάνουν οι πατέρες εδώ Τελικά τον πήραν πίσω στη Λαύρα με το ζόρι Και έφυγε κλαίγοντας Διότι είχε πολύ πίστη και αγάπη στον γέροντα Μετά από λίγο καιρό που γύρισε στη Λαύρα ο πατήρ Αθανάσιος Απέκτησε δύο υποτακτικούς και τους έκανε διακόνους. Επειδή ήταν ιδιόρυθμο τότε το μοναστήρι, κάθε γέροντας μπορούσε να έχει ένα, δύο, τρεις υποτακτικούς και έτσι κάθε μικρή συνοδεία ζούσε κοινοβιακά μέσα στη Μεγίστη Λάβρα. Φαίνεται όμως πως τα καλογέρια του δεν εξομολογούν το καθαρά τους λογισμούς του, και έφυγαν και οι δύο μαζί στον κόσμο. Έτσι έμεινε ο γιατρός μόνος. Πήρε λοιπόν το δρόμο και πήγε να πει τον πόνο του στο γέροντα. Έφτασε θλιμμένος και στενοχωριμένος κοντά του. Γέροντα μου, γέροντα μου, άγιε μου γέροντα. Τι έπαθες πάλι γιατρέ μου. Γέροντα, μου έφυγαν οι υποτακτικοί μου. Ο γέροντας όμως ήταν πολύ εύστοχος και πνευματικά ετιμόλογος. Του είπε για να τον ταπεινώσει. «Γιατρέ μου, άκουσα να σου πω. Τι θα μου πεις γέροντα. Εσύ δεν είσαι άξιος, όχι ανθρώπους να πιμάνεις, μα ούτε και κοτόπουλα». Και αυτός, όπως ήταν χοντρούρης και χαριτωμένος, παππούλης, ευλαβέστατος και ταπεινο άνθρωπος, γελούσε και έλεγε Άχ, «Αχ, αχ, γέροντά μου, αυτόν τον λόγο δύσκολα τον αντέχω. Ξέρεις, εγώ ήμουν στο εξωτερικό». Πήρα πτυχία, πήρα παράσημα. Μελέτησα την βιβλιοθήκη της Βιέννης, των Παρισίων, της μεγίστης της Λαύρας, της Σύμωνος Πέτρας. Τούτο το ρητό πουθενά δεν το είδα γραμμένο. Ε, θα το ακούσεις από μένα που δεν ξέρω. Είσαι Άχριστος. Μη τεκλωσόπουλα δεν είσαι άξιος να πειμάνει. Έσκυψε λοιπόν ο γιατρός το κεφαλάκι του κάτω, τα και πήγε πίσω στη Λαύρα κατησχημένος και ταπεινωμένο. Από εκεί και ύστερα μιλιά δεν έβγαζε για τα αξιώματα και τα παράσημά του. Και έτσι, με την επιτυχημένη αυτή εγχείρηση, απέκοψε ο γέροντας το μικρό εκείνο απόστημα. Μετά από λίγα χρόνια που γύρισε στη Μεγίστη Λαύρα ο γερο Αθανάσιος, πήγε να δει την μητέρα του στην Αίγινα. Ήταν πλέον ηλικιωμένο αλλά και χοντρούλης από την ασθένεια. Μόλις τον είδε τόσο μεγάλο η μάνα του, η απλή και αγράμματη, η οποία ήξερε να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο και τον Λόγο του Θεού στο γράμμα και όχι στο πνεύμα, του είπε «Βρε παιδάκι μου, εγώ γράμματα δεν ξέρω, αλλά ακούω τον παπά που βγαίνει εδώ και μας κάνει κήρυγμα και λέει ότι το Ευαγγέλιο γράφει ότι η πόρτα, για να μπει στη Βασιλεία του Θεού είναι στενή και μικρή. Εσύ τόσο χοντρός πώς θα περάσεις παιδάκι μου. Μάνα, μάνα το νερό στο Άγιον Όρος παχαίνει απαντάει εκείνο. Όταν ξαναείδε τον γέροντα του είπε γέροντα στη μάνα μου τα μπάλωσα με το Θεό πώς θα τα βολέψω και όμως ήταν πολύ αγιασμένο. Πολύ ευλαβής και ταπεινός μοναχός. Σπάνιο φαινόμενο για την κοσμική του μόρφωση και δόξα. ψύχη, πολύ πονόψυχος και βοήθησε πολύ κόσμο. Με την τιμή που απολάμβανε στη λάβρα, με το κύρος που είχε και με τον καλό του λόγο. Βοηθούσε πολύ και τους ασκητές στα διάφορα θέματα που είχαν διότι πολλές σκήτες και κελιά εξαρτώνται από τη μεγίστη Λαύρα. Για τους ασκητές πατέρε με τα τόσα τους προβλήματα, στη συνάξη συνήθως έλεγε «Ε, πατέρες, εμείς έχουμε τη λάβρα μας, τα μετόχια μας, τα πράγματα μας, τα αγαθά μας και δεν έχουμε ανάγκη από τίποτε. Αυτός φτωχός είναι, ασκητής είναι, ανάγκη έχει. Τι λέτε, πατέρες, να τον βοηθήσουμε, είναι ευλογημένο. Ναι, ναι, άντε, παιδί μου, με την ευχή της Παναγίας μας, κάνε ό,τι χρειάζεσαι και οι άλλοι προϊστάμενοι τον κοιτούσαν σιωπηλή και αποσβολωμένοι. σαν προϊστάμενος βοηθούσε και τον γέροντα Ιωσήφ μη φοβάσαι θα γίνει το έτοιμά σου μη στενοχωριέσαι πήγαινε κατόπιν ο Γέροντας Αθανάσιος τους άλλους προϊσταμένους και τους έλεγε α, τον καημένο τον γέροντα Ιωσήφ φτωχός άνθρωπος είναι δώστε του μωρέ και αυτό το πράγμα δώστε του και το άλλο μωρέ. Όλους τους βοηθούσε με χαρά. Ήταν πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Το πόσο χρυσή καρδιά είχε ο πατέρας Αθανάσιος φαίνεται και από την αθώωση κάποιου εμπριστού στην περιοχή του δάσους της Λαύρας. Αφού συνελήφθη ο εμβριστής, που κενδύνευε ακόμα και με θανατική ποινη τότε, παρουσιάστηκε στη σύναξη των πατέρων για να απολογηθεί. Και τον ρωτούν, «Ρε συ, γιατί έβαλε φωτιά?» «Ευλόγησον», απαντά ο ένοχος. Και τότε σηκώνει το πατήρ Θανάσιο και λέει, «Ε, πατέρες, ε, αφού είπε ευλόγησον, πρέπει να τον συγχωρέσουμε». «Ναι, πατέρες, ναι, ναι, άντε λοιπόν παιδί μου, συγχωρεμένος να είσαι. πήγαινε στην ευχή της Παναγίας». Και πάλι τα βόλεψε μια χαρά ο γέρος Αθανάσιος. Και ο φτωχός εκείνος δεν τιμωρήθηκε και τον πειρασμό διέλυσε. Ο γέροντας Ιωσήφ πολύ αγάπησε τον γιατρό και τον είχε διαρκώς στην προσευχή του. Μια μέρα το 1940 είδε σε οπτοσία τον γιατρό ότι έφευγε για ένα μεγάλο ταξίδι και δεν θα ξαναγύριζε και τον υποδέχονταν οι πατέρες έξω από μια μεγάλη πύλη μονής. Απέναντι ήταν ένα ποτάμι με μία γέφυρα που ένονε τις δύο όχθες και αφού ο γερο Αθανάσιος Καμπανάος χαιρέτησε του πατέρες πέρασε κατόπιν το γεφύρι και από την αντίπερα όχθη του γύρισε και του έβαλε μια τελευταία μετάνοια λέγοντας «Συγχωρέστε με πατέρες». Πίσω του ήταν μια χρυσή πύλη και καθώς πέρασε μέσα από αυτήν Εκείνη έκλεισε μια για πάντα. Ήταν η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών. Μόλις τελείωσε η οπτασία, λέει ο γέροντας στον πατέρα θανάσιο τον αδελφό του, «Τράβα για τη Λαύρα. Ο καμπανάος ο γιατρός θα φύγει. Τρέχα να τον αποχαιρετήσεις εκ μέρους μου». Μόλις πήγε στη Λαύρα ο πατέρα τον πρόλαβε ακόμη ζώντα τον γιατρό και του είπε ότι τον είδε σε όραμα ο γέροντας. Ο γέρο Αθανάσιος επειδή είχε πολύ πίστη και ευλάβεια στον γέροντα δέχθηκε τον λόγο σαν αποκάλυψη Θεού και προετοιμάστηκε αναλόγως. Και πράγματι μετά από τρεις-τέσσερις μέρες εκοιμήθη ο πονόψυχος πατήρ Αθανάσιος Καμπανάος για να απολαύσει στην αιώνια ζωή τους καρπούς της μεγάλης καλοσύνη του. Ο πατήρ ρεφρέμ ο μετέπειτα πνευματικός στον Βόλο. Κοντά στον γέροντα πήγε να μείνει και ένας καλός και ψηλός νέος, τον οποίο αγαπούσε πολύ δια τα ευγενή του αισθήματα, την αγωνιστικότητά του και την φιλοπονία του στις βαριές δουλειές. Γι' αυτό όταν τον κούρεψε μοναχό, του έδωσε το όνομα του μακαριστού γέροντά του εφρέμ. Αλλά ο νεαρός πατήρ Εφρέμ δεν άντεχε την ασκητική τροφή της συνοδείας, γι' αυτό και σύγναζε τις πανηγύρεις που είχαν καλά φαγητά και κρασί. Με τις δύσκολες τότε συνθήκες ζωής, ο νεαρός πατήρ άρχισε ξαφνικά να κάνει εμετό με αίμα. Επειδή η φυματίωση τότε θέριζε πολύ κόσμο, ιδίω όσου είχαν εξασθενημένο οργανισμό, όπως ήταν οι ασκητέ στο Άγιο Όρος, ο νεαρός υποτακτικός αμέσως φοβήθηκε για φυματίωση. Στην πραγματικότητα αργότερα αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για απλή γαστροραγία. Όταν λοιπόν άρχισε να έχει αιμοπτήσεις ο νεαρός πατήρ Εφρέμ, σαν άνθρωπος τρομοκρατήθηκε και θέλησε να πάει έξω στον κόσμο για θεραπεία. Μάλιστα ρώτησε και την γνώμη των γειτόνων πατέρων και εκείνοι συνέστησαν να πάει στον κόσμο για θεραπεία, και μετά από οκτώ ημέρες να γυρίσει. Αλλά ο γέροντας δεν συμφωνούσε, διότι έλαβε πληροφορία στην προσευχή του, ότι αν βγει έξω στον κόσμο, δεν θα ξαναγυρίσει το Αγιονόρος. Και γι' αυτό του είπε, «Αυτά που λες τώρα, άπρακτα θα μείνουν εδώ, και αυτά όπου υπόσχεσαι πως θα γυρίσεις, θα βγουν όταν θα έβγει εκεί» μα όλοι βγαίνουν και επιστρέφουν. Εγώ μόνο θα κολλήσω. Είπα και ελάλησα, ευθύνη δεν παίρνω. Τον παρακαλούσε ο πατήρ Φρέμ, διότι έβαλε την λογική πάνω από την πίστη, αλλά ο γέροντας δεν συγκατέβαινε σε τίποτε και το έλεγε «Εγώ έκανα καλό γερό να βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Αν θέλεις χωρίς την ευχή μου, «Κάνε ό,τι νομίζεις. Η ευθύνη θα είναι δική σου». Μάλιστα, ο γέροντας το αποκάλυψε ξεκάθαρα πως εάν φύγει, όχι μόνο δεν θα γυρίσει το Άγιον Όρος, αλλά και θα πεθάνει σε ξένη και μακρινή χώρα όπως και έγινε. Αλλά ο πατήρ Εφρέμ άνθρωπος είχε καταφοβηθεί και δεν άκουγε τίποτα, επέμενε και τελικά αποφάσισε να βγει στον κόσμο αυτοβούλος. Τότε του είπε ο γέροντας, «Με το θέλημά σου πας στον κόσμο. Εγώ σε συμβουλεύω να μην πας». Εκείνο όμως δεν άκουσε τα λόγια του και ξεκίνησε για να φύγει. Μόλις απομακρύνθηκε καμιά δεκαρία μέτρα αισθάνθηκε ξαφνικά ο γέροντας ότι κόπηκε η πνευματική ένωση που είχε μαζί του. Και όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα δικαιώθηκε πλήρω ο γέροντας διότι ο πατήρ Αφρέμ πήγε στο Βόλο, χειροτονήθηκε ιερεύς και ηγήθηκε του παλαιοειμερολογητικού κινήματος εκεί. Εκεί στο Βόλο βοήθησε πάρα πολλές ψυχές με την ασκητική πνευματικότητα που είχε μάθει από τον γέροντα Ιωσήφ και ο ναός του γέμισε από ψυχές που από την πολύ κατάνοιξη όλο έκλεγαν στις ακολουθίε. Στη συνέχεια προσπάθησε να ιδρύσει μοναστήρι στο Βόλο, αλλά δεν μπόρεσε. Πάντω ο γέροντας δεν σταμάτησε να προσεύχεται για τον υποτακτικό του. Τόσο πολύ δε επιθυμούσε την επιστροφή του που στις ετήσιες προμήθειες που έκαναν πάντοτε υπολόγιζε και τη μερίδα του. Ούτε καν τον είχε διαγράψει από το μοναχολόγιο θέλοντας την επιστροφή του στο Άγιον Όρος. Όμως ο πατήρ του έγραφε γράμματα με τα οποία τον πίεζε να τον διαγράψει προφανώς για να μπορέσει να καταγραφεί στον ιερατικό κατάλογο τη επαρχία του. Τελικά, το 1952, με βαριά καρδιά, ο Γέροντα το έκανε και αυτό. Αλλά έχισε ποτάμια τα δάκρυα στην προσευχή του, παρακαλώντας τον Θεό για την επιστροφή του υποτακτικού του. Και τι ακολούθησε, ενώ ο πατήρ στον Βόλο και ωφελούσε πολλέ ψυχέ, δεν πέρασε ένα μήνα από την διαγραφή οπότε ξαφνικά του συνέβη ένας μεγάλος πειρασμό. Κάποιος επίβολος της Εκκλησίας τον σικοφάντισε τόσο ελεϊνά, ώστε κινδύνευσε άμεσα το ιερατικό του κύρος. Η κατάσταση εξελίχθηκε τόσο ραγδαία ώστε προκειμένου να παύσουν τα σκάνδαλα εγκατέλειψε το ποιμνιό του και γύρισε στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας Ιωσήφ Είχε εντωμεταξύ μετακομίσει από τον Άγιο Βασίλιο στην μικρά Αγία Άννα και ο πατήρ Εφρέμ δεν μπορούσε να μείνει κοντά του διότι ο τόπος ήταν πολύ στενός και απαραμύθιτος. Έτσι αναγκάστηκε να μείνει πιο χαμηλά στη σκήτη της Αγίας Άννης, στους και ανέβαινε πάνω στον γέροντα και λειτουργούσε. Συνέβη δεκάποτε και το ακόλουθο δυσάρεστο περιστατικό. Ο γέροντας έψαρε τον χερουβικό ύμνο με έναν δικό του τρόπο πολύ ωραία, διότι ήταν πολύ καλή φωνος. Σε κάποια θεία λειτουργία, ο παπά Εφραίμ έλεγε φωνακτά τις ευχές της λειτουργίας και του είπε ο γέροντας «Μη φωνάζεις παπά, πες τις σιγανά, όπως αναφέρεται μέσα στο ιερατικό, ότι μυστικός λέγονται», διότι ο γέροντας, ως νυπτικός όπου ήταν, Ήθελε τάξη και ησυχία για να εργάζεται μέσα του η νοερά προσευχή. Και επειδή τον ήλεξε ο γέροντας ότι δεν πρέπει να κάνει έτσι ο παπάς αντιλόγησε και του είπε «Και εσύ γέροντα χερουβικό είναι αυτό που λες». Βέβαια δεν γνώριζε πως ο γέροντας είχε παραλάβει τον τρόπο της ψαλμοδίας του από αγγελική οπτασία εν τούτης, ήταν πολύ άσχημο, απρεπές και ασεβές να μιλήσει έτσι τον γέροντά του. Τελικά δεν έμεινε πολύ γερό κοντά του. Έφυγε από το Αγιονόρος και πήγε στο Μόντρεαλ, στο Τιτρόιτ και στο Τέξας. Τα πράγματα δηλαδή συνέβησαν όπως ακριβώς τα είχε προφητεύσει ο γέροντας. Χρόνια αργότερα, μετά την κίνηση του γέροντος, ήλθε και πάλι στο Άγιον Όρος, και ταλανίζοντας τον εαυτό του, Ω παρήκοο και μου είπε «Εγώ ο άφρον εφρέμ άφησα τον γέροντα και γύρισα πίσω σαν τον σκύλο στο ίδιο ξέραμα ενώ εσύ έζησες κοντά του τον έθαψες και πήρες την ευχή και την χάρη του και έγινες διάδοχος». Αυτά στον γέροντα εφρέμ τον Φιλοθεήτη τον συγγραφέα του παρόντος βιβλίου. Ακόμη και στην Αμερική έβλεπα πολύ συχνά τον γέροντα. Με αγκάλιαζε και με παρακαλούσε στοργικά να επιστρέψω, αλλά και πάλι δεν άκουσα. Φανταστείτε την αγάπη και την προσευχή του γέροντα, όπου ακόμα και στην ξενιτιά τον παρακαλούσε μυστικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γυρίσει πίσω. Λίγο αργότερα αρρώτησα από καρκίνο του στομάχου και εκεί στο νοσοκομείο με πολλά δάκρυα και μεγάλο πόνο διηγήθηκε το εξή όραμα που είδε λίγο πριν το τέλος του. Είδε τον γέροντα στον παράδεισο, αλλά ανάμεσα στον γέροντα και στον παπά Εφραίμ υπήρχε ένα μεγάλο τείχος και συνομιλούσαν από ένα πολύ μικρό παραθυράκι. Του λέει ο παπά Εφραίμ, γέροντα γέροντα δέξε με και μένα κοντά σου. «Δεν μπορώ παιδί μου, η παρακοή σου με εμποδίζει». Τελικά ο πατήρ Εφρέμ έφυγε από αυτήν την ζωή με βαθιά ταπείνωση το 1984 και έχοντας βοηθήσει πολύ κόσμο. Ελπίζουμε πως για την πολύ του ταπείνωση και βαθιά του μετάνοια θα τον δέχτηκε κοντά του ο Γέροντας και ο Θεός στα ουράνια σκηνώματα. Ο πατήρ Βασίλειος ο Φθυσικός. Κάποτε όταν ο γέροντας ήταν στον Άγιο Βασίλειο ήρθε σε κάποια γειτονική συνοδεία ένα λαϊκό παιδί για να γίνει μοναχός. Το παιδί αυτό ήταν ορφανό και υιοθετημένο. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθε ο ψυχοπατέρας του στο αγιονόρος νόρο και του λέει «Εγώ σε πήρα από μικρό και σε ανέθρεψα για να με γυροκομίσει και εσύ τώρα θα γίνεις καλόγερος και το πήρε με το ζόρι και έφυγε. Το παιδί από τη στενοχώρια του έπαθε φυματίωση. Τότε ο πατέρας του τον έδιωξε. Φύγε από εδώ να μην μολύνεις και μας και πήγαινε στο Άγιο Όρος να γίνεις καλόγερος αφού το θέλεις. Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε ξανά στον γέροντα του κελιού στον Άγιο Βασίλειο και του λέει «Γέροντα, με θυμάσαι ποιο είμαι» «Ναι, σε θυμάμαι». Λοιπόν, ο πατέρας μου μου επέτρεψε να γίνω καλόγερος. Καλά. Γέροντα, όμως, να σας είπω ότι από τη στενοχώρια μου έγινα φηματικός. Γι' αυτό με ο πατέρας μου. Τι, είσαι φηματικός και ήρθες εδώ να μας κολύσεις και μας. Άντε φεύγα, φεύγα από εδώ. Δεν θέλω τίποτε, έλεγε ο νέο. Μόνο ένα ξεροκόμματο και βάλτε με σε μια αγωνία να πεθάνω. «Μόνο καλό γερο κάντε με, δεν θέλω τίποτε». «Όχι», είπε εκείνο ο γέροντα, όχι ο γέρον Ιωσήφ, και τον έδιωξε. Έφυγε λοιπόν και καθόταν σε ένα μονοπάτι και έκλαιγε απαρηγόρητα με λιγμούς. Κατά θεία πρόνοια τη στιγμή εκείνη, περνούσε ο γέροντα Ιωσήφ από εκεί. Τον βλέπει και του λέει, «Τι έχεις παιδί μου κλέ. «Γέροντα, ήρθα στο Άγιον Όρος να γίνω καλό αλλά ο γέροντάς μου με έδιωξε γιατί είμαι φθυσικός. Δυστυχώς δεν βρίσκεται κανένα να με κάνει μοναχό και ας με αφήσει σε μια γωνιά να πεθάνω, μόνο να με κάνει καλόγερο και δεν θέλω τίποτα άλλο. Ο γέροντας Ιωσήφ σαν άνθρωπος φοβήθηκε στην αρχή, αλλά η μεγάλη του καρδιά δεν τον άφησε να παρατήσει το παιδί μόνο του. «Έλα παιδί μου», του λέει. Και τον πήρε από το χέρι και πήγαν πάνω στην καλύβα του. Στη συνοδεία του τότε ήσαν ο πατήρ Ιωάννης, ο πατήρ Εφρέμ ο Βολιώτης, ο πατήρ Αθανάσιο ο Κατασάρκα αδελφός του και ο πατήρ Αρσένιος. Όταν το άκουσαν είπαν ιδιαίτερο στο γέροντα, «Θα μας κολλήσει και εμάς, μη μιλάτε», τους λέει ο γέροντας. «Ο Θεός τον έστειλε για να με δοκιμάσει, μήπως και κάνω κανά φταίξιμο στον Θεό». Εσείς μη μιλάτε καθόλου. Εγώ θα τον περιποιηθώ μέχρι τον θάνατό του. Το έκαναν με σαν ίδια ένα κελάκι και εκεί τον φρόντιζε πολύ ο γέροντας. Έτρεχε και ζητιάνευε να οικονομήσει κανένα σικάκι, παξιμάδι, σταφίδες, ελίτσες για τον νεαρό υποτακτικό του. Έζησε κοντά τους περίπου έξι μήνες και μια μέρα ο νεαρός λέει «Γέροντα, Βλέπω κάτι γύφτισες. Τι θέλουν γύρω από το κρεβάτι μου. Ο γέροντας κατάλαβε και λέει στον πατέρα Αρσένιο. Πατέρα Αρσένιο ετοιμάσου. Είναι στα τελευταία του βασίλης. Να τον κάνω μεγαλόσχημο γιατί θα μας φύγει. Πάνε να τον διαβάσουν μέσα στην εκκλησία. Ο πατήρ Εφραίων Βολιώτης δεν έμπαινε μέσα. Μπες μέσα. Δεν μπαίνω μέσα. Γιατί ο γιατρός λέει ότι το μικρόβιο κολλάει και στην καμπάνα. Στην ακολουθία ήταν ο γέροντας, ο πατήρ Αρσένιος, ο πατήρ Αθανάσιος και κάποιος ιερέας. Τον διάβασαν, τον στολίσαν, τον πήγαν στο κελάκι του και τον άφησαν στο κρεβάτι. Βασίλη μου, τώρα θα πάω να κάνω την προσευχή μου. Σε δυο τρει ώρες θα έρθω μόνο να λέει συνεχώς την ευχή του υπογέροντας και πήγε να κάνει τα καλογερικά του καθήκοντα. Κατόπιν έτρεξε να δει τι κάνει ο Βασίλης. Όταν έφτασε τον σκουντάει. «Κοιμήθηκες Βασίλη» αλλά καμιά απάντηση. Έτσι όπως ήταν πέθανε. Μετά το αγγελικό σχήμα πήγε σαν αγγελούδι στον ουρανό. Χαρά ο Ιέροντας, που έφυγε ο πατήρ Βασίλειος στον ουρανό ως άγγελος. Μόνος του τον ξέδισε κατόπιν, τον έπλυνε και έλεγε «Αχ Παναγία μου, να κολλήσω κι εγώ! Αχ Παναγία μου, να κολλήσω κι εγώ!» Παρακαλούσε να κολλήσει η φυματίωση, μα όσο εκείνος ευχόταν, τόσο αυτή η φυματίωση έφευγε μακριά του. Ο γέροντας τη φυματίωση την έλεγε «Αγία αρρώστια», γιατί λιώνεις σιγά-σιγά και προλαβαίνεις να ετοιμαστεί ψυχικά. Μετά, Πήρε όλα τα πράγματα του Πατρός Βασιλείου και τα έκαψε έξω, θέλοντας να προφυλάξει τους άλλους από τη μετάδοση της ασθένειας. Ελάτε πατέρες, να κεραστούμε για το βασίλειο που πήγε στον ουρανό. Ω Παναγία μου, σώθηκε μια ψυχή, φέρτε λοκούμια, χαρά που είχε ο γέροντας, Χριστός Ανέστη που έφυγε το καλογέρι του και σώθηκε. Την τρίτη μέρα που κοιμήθηκε ο πατριβασίλειος τον βλέπει ο γέροντας στον ύπνο του να τον αγκαλιάζει και να του λέγει γεντά μου να ειδείς τι με αξιωματικό στρατηγό με γεμάτο παράσημα Αυτά όμως αγαπητοί ακροατές για σήμερα Ο χρόνος μας πέρασε θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός στην επόμενη Εκπομπή, με την κίμιση της μοναχής θεοδώρας.